Νέα μέσα και διαδίκτυο. Ένα σεμινάριο, μια ιστορία με αριθμού. Αθήνα χανιά 600 χιλιόμετρα. Σούδα, Άγιοι Πάντε από Κορώνου, 18 χιλιόμετρα. 35 ώρε επιμόρφωση, 15 διαφορετικοί άνθρωποι, μια παρέα. Δημήτρη Μαραγκός από Αθήνα. Κυριακή 15 Ιουλίου, 5.30 ώρα το πρωί, σηκώνουμε, σηκώνω και του γονεί μου και με φέρνουμε με το αμάξι από Ηράκλειο, 2.30 ώρες διαδρομή. Ταλαιπωρηθήκαμε λίγο, αλλά βρήκαμε το Ινστιτούτο για το σεμινάριο. Μαρία Βακαρχανάκη από Ηράκλειο. Θεσσαλονίκη Χανιά, η αλλιώ Θεσσαλονίκη Αυστραλία. Μια διαδρομή ατελείωτη, κουραστική και επίπονη. Διότι ξημερώματα το πρωί, ξεκινήσαμε για να, ξυ... για να φτάσουμε στα Χανιά και φτάσαμε τα ξημερώματα. Τη κυρινή ένα 24 αυπνία, αλλά ταυτόχρονα και μεγάλε προσμονής για το τι θα μα περιμένει στο Ινστιτούτο. Ευρώπη Βροζίδου από Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησα από το Πειραιά με τελικό προορισμό τα Χανιά. Την επόμενη μέρα χρησιμοποιήσα το κτέλ ως μέσω μετακίνησης για να έρθω στο Ινστιτούτο. Εκεί έκανα πολλέ νορμίες. Καταρχήν είναι ένα ζευγάρι από γιαγιάδες, οι οποίες μαλώναν αιμονικά για το πού θα κατέβουν και αν θα κατέβουν στις βρύσες. Ενώ ο ελεκτής φώναζε αιμονικά, όταν ξεκορφίσουμε θα σας κατεβάσουν. Ευχαριστώ πολύ. Σοφία Καραδίνου από το Πειραιά Γεια σα. Ε, βρισκόμαστε στην Κρήτη. Ονομάζομαι Ελίνα. Ήρθα Πολάρισα. Με εκτέλ ω στην Αθήνα. Με το Ελευθερίο Βενιζέλο ω τα Χανιά. Τη Σούδα, μάλλον. Και από εκεί, εδώ, στο Ινστιτούτο. Με μια όμορφη παρά εδώ πέρα, περνούμε τέλεια. Καράσπου, Ελίνα Πολάρισα. Από, από τη ΣΥΡΟ έρχομαι και βρέθηκα στην Κρήτη. Ο κόλεμο μου επώνεσε το πολύ ταξίδι. Κωνσταντίνο Βαλιανό από τη ΣΥΡΟ. Για μένα τα πράγματα ήταν πιο απλά. Στο Ινστιτούτο έχω ξανάρθει. Η περιοχή είναι γνωστή. Άλλωστε, μένω πολύ κοντά εδώ. Ήταν πολύ εύκολο, πιο το αυτοκίνητο, μισή ώρα πριν ξεκινήσει το μάθημα και η για το δοκιμαστικό στο ΙΕΠ. Στην Κρήτη μας, κοινόμορφη. Γυνήκαμε παρέα. Στο σεμινάριο. Ήρθαμε. Περάσαμε. Ωραία.